Goedemiddag, Waar are je from? Poland. Polonia So what do you enjoy the most about Greece? Gyros. Giro. gyros, Giro. Giro. Giro. Giro. in Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Μουστάρντας <Σιωνίες> <Σιωνίες> Μουστάρντος <Μουσταρδος. Σιωνίες> αρέσει στην κοπέλα από την Πολωνία το Μουστάρντος ή Μουστάρντος ή ο Μουστάρντος ξέρω εγώ όπως θέλει να το λέει. Τι βρήκε η κάμερα καλοκαιρινά θέματα, ήταν και το τριήμερο είχαν ξαμοληθεί σε παραλίε. αυτά τα κλασικά που γίνονται κάθε χρόνο και κάθε καλοκαίρι, αναχωρίσει το λιμάνι πλάζε εκεί που κολυμπάσει έρχεται ένας με κάμερα, μια κάμερα και ένας με μικρόφωνο και αρχίζει Τα γνωστά και εσύ απαντάς τα αυτονόητα Είναι όλο κλισέ αλλά δεν έχει σημασία Είναι πολύ καλοκαιρινό Έτσι λοιπόν εδώ πέσανε πάνω στην κυρία Από την Πολωνία Και μας είπε για το μουστάρντος ε, Έχει μέρα στην χώρα Και έχει μάθει τις βασικές λέξεις Μουστάρντας, ε, Μουστάρντας. Έχει μάθει κάποια ελληνικά you know Καλημέρα, και... καλησπέρα ε, ε, δεύτερο. Δεύτερο. Μαλάκα oh, no, no, no, no, Καλησπέρα, ε, δεύτε, μαλάκα Στο κρεβάτι αυτό είναι μέσα στα, στα λιόδεντρα ναι. Στην Κρήτη είναι εκεί Ο επιχειρηματίας λοιπόν αυτός είδε έτσι ένα ωραίο project Και είπε ότι θα κάνουμε εδώ τις κραυδοκάμερες Με τα βάνη τον ουρανό, τα άστρα Έχουμε περάσει από το ένα θέμα στο άλλο Αλλά παραμένουμε σε καλοκαιρινό mood Διότι η κοπέλα όπω ακούσατε Έχει ενσωματώσει Έχει μάθει όλες τις βασικές λέξεις Κάνα δύο τρει χρειάζονται για να συνεννοηθεί Και το είπε έτσι πάρα πολύ ωραία Στην κάμερα χωρίς να ξέρει τι ακριβώς λέγεται Ο μουσταρντος λέω αυτό είναι η βασική λέξη Και μουσακά Άμα ξέρεις αυτά τα μουζάκα Άμα ξέρεις αυτά τα δύο μπορείς να κάνεις καριέρα σε αυτό το τόπο, το βλέπουμε κύριο τριγύρω. και περάσαμε σε άλλο θέμα, είναι στην Κρήτη ένας ε, Έλληνας έτσι φυής, ο οποίος σκέφτηκε να κάνει επένδυση και να φτιάξει ξενοδοχείο όχι όμως με τσιμέντα, τείχους, άδειες, πολεοδομίας, όλα αυτά τα περίτα με δωμάτια, room service και ε, ε, λόμπι ξενοδοχείων, ε, με κλειδιά, μπελάδε. Τίποτα από όλα αυτά, κάτω από τις ελιές του, Έχει βάλει κάτι κρεβάτια Πάνε κοιμούνται εκεί Και είναι και πάρα πολύ φτηνό όπως θα ακούσουμε όλο αυτό Ο επιχειρηματίας λοιπόν αυτός Είδε έτσι ένα ωραίο project Και είπε ότι θα κάνουμε εδώ τις κραυδοκάμερες Με τα βάνη τον ουρανό, τα άστρα Μέσα στις με τώρα στις 126 ευρώ το βράδυ Α, Από 106 ξεκινάνε ως 126 Εντάξει, Καλησπέρα, ναι, μαλάκα δική. Είναι πανάκριβα και εντάξει, τώρα μέσα στην πόλη να δίνει ένα μεροκάματο για να κάνει ένα μπάνιο. Είναι ακριβά, βέβαια. Είναι ακριβά για μάτσου συνταξιούχου, είναι ακριβά. Πολύ ακριβέ. 25-30 ευρώ να έχει απλώστρα. Ναι, αλλά δεν σα πιάνουμε πουθενά. Φτιάξαμε το ξενοδοχείο κάτω στην Κρήτη με τι ελιέ, κάτω από τι ελιέ. Κοιμάσαι, πέφτουν και οι ελίτσε εκεί, μου αργαλάνε λίγο. Συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει, έχει ανάγκη, μα την ελιά, το φίλο τη ελιά τα Μαμούνια, ζουζούνια, όλα αυτά. 126 ευρώ. Αυτό στοιχεί είναι ευκαιρία. Μην το απορρίψουμε. Είναι ευκαιρία γιατί βλέπει και τον ουρανό. Ενώ στα άλλα πληρώνει τόσα και παραπάνω και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά δεν βλέπει ουρανό. Βλέπει ένα ταβάνι. Και σε πιέζει όλο αυτό. Εδώ έχει ελεύθερο ορίζοντα. Ταξιδεύει ο νου. Τα όνειρα. Καλύτερα. Επαφή με το Θεό. Όλα αυτά να τα βάλουμε λοιπόν στη ζυγαριά. Και έχουμε τώρα και του άλλου του μίζερου, γιατί ξαναβγήκε η κάμερα να καταγράψει ε, εδώ τιμέ τη στην Για τι πλάτε τη Αττική και με 25 ευρώ η ξαπλώστρα, που κι αυτή βλέπει ουρανό όμω, είναι πιο φτηνή σε σχέση με την ελιά, αλλά είναι και ντάλα ήλιο. Και πάλι δεν είστε ευχαριστημένοι, δεν φτάνουν ειδικά στου συνταξιούχου. Αυτοί οι συνταξιούχοι που πάντα υπάρχουν σε μια κάμερα μπροστά και λένε Δεν μου φτάνουν και δεν περνάω καλά, τι θέλουν, τι περιμένουν, το έχουν καταλάβει. Περνάει ποτέ καλά συνταξιούχο σε αυτόν τον τόπο, εδώ και 100 χρόνια, μην πάμε παραπέρα. Οπότε η μιζέρια έχει ένα όριο διότι θα ακούσουμε τώρα τις τιμές της πλάσης της Αττικής με σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έκανε ο Sky και θα καταλάβουμε ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί και τελικά γίναμε μονακό. Σύμφωνα με την έρευνα του Sky, ένα σετ ξαπλώστρες στην Βουλιαγμένη φτάνει και τα 130 ευρώ. 140 ευρώ στη Γλυφάδα, 80 στο Σούνιο και 60 στη Βούλα. Ο Καναπές στο σκηνιά του Μαραθώνα φτάνει και τα 175 ευρώ τα Σαββατοκύριακα. Έως 65 ευρώ το σετ ξαπλώστρες στην Κινέτα, 40 ευρώ στη Χαλκίδα. Την ίδια ώρα η πρώτη σειρά ξαπλώστρες στη Λαπλάζ του Μονακό κοστίζει 50 ευρώ. 30 ευρώ στην Πλάζ Λουσία στις Κάνες, 45 ευρώ στην Πλάγια Μήγος, στο Σεντροπέ. Σιγά μην πάμε στην πίχλα στο Σεντροπέ τώρα και στο Μονακό που έχει 50 ευρώ Σιγά μην δώσουμε τόσο φτηνά, τι είμαστε φτω, φτωχάντζες Εδώ θα πάμε στους χοινιά που ο καναπές έχει 175 ευρώ Είναι αυτά τα ξύλινα, βάζουν και κάτι τουλια να τα φυσάει ο αέρας Σε κλείνουν κάπου μέσα, είναι μια ψευδέστηση Ότι πιο κακόγουστο, ότι πιο κίτσι υπάρχει δίπλα στη θάλασσα Πάνε και χτίζουν εγκαταστάσει, λιόμενα σχεδόν Και σε βάζουν εκεί μέσα κάτι ψάθες, κάτι δεν ξέρω εγώ τι. Δυνατά οι μουσικέ παραδίπλα. Κάνει έτσι το χέρι, είναι ο άλλο, η σουίτα του διπλανού. Όλο αυτό το πληρώνει γιατί είσαι ωραίο κορόιδο. Αν πα δηλαδή και τα πληρώσει όλα αυτά, 175 ευρώ. Ενώ στο Μονακό κάτι αντίστοιχο έχει 50. Οι πιναλέοι του Μονακό έχουν 50. Και ητάληγη κυρία, αν δεν ήταν το ΙΑΜ, θα είχαμε γίνει Μονακό. Τελικά γίναμε Μονακό, ξεπεράσαμε και το Μονακό και το Μονακό, βλα... Μονακό βλέπει την. Πλάτη μας, οπότε πάμε πάρα πολύ καλά σε όλου του τομεί. Αυτό να κρατήσουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε με τα τουριστικά. Για να καταλάβετε ότι υπάρχει ευμάρια υπάρχει οικονομική άνεση. Κάποιοι είστε μίζεροι, okay, αλλά από εκεί και πέρα οι περισσότεροι περνάμε πάρα, πάρα πολύ καλά με τιμέ που δεν τι πιάνει το μάτι. Και χρόνο με χρόνο νομίζω το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχει σαλάτε χωριάτικε. Πόσο έχει την μήκονο, 30, 30 ευρώ έχει ντομάτα, γκουράκι, πιπεριά κρεμίδη. Και λίγο φέτα και λάδι. Λογικό το τριαντάρι, και θα γίνει μετά η σύγκριση με όλα αυτά. Η σύγκριση με την Ευρώπη σε όλου του τομεί, ευνοεί την Ελλάδα και μας του Έλληνε. Οπότε ο Άδωνη Γεωργιάδη έχει σειρά τώρα, γιατί άρχισε πάλι τι σύγκρισει. Το βραχιολάκι. Εμεί είχαμε το διοικητή προχθέ, που μα έλεγε κάποια στοιχεία με αφορμή και άλλα πράγματα τα οποία γίνονται. Η, τα πρώτα στοιχεία από το βραχιολάκι είναι ότι λειτουργεί στην τροχονομία των. Ασθενών, δηλαδή ρυθμίζει την κατάσταση ποιο είναι, πού, τι εξετάσεις έχει κάνει Δεν έχει βοηθήσει στο να μειωθούν οι ώρες αναμονής Σοβαρά μιλάτε; Έτσι μας Έτσι έλεγε Άννα, Όταν πώς ξεκίνησα πώς την ηθητία μου Ο μέσος χρόνος αναμονής στον ευαγγελισμό ήταν 9 ώρες 8 με 9 ώρες Ξέρετε πόσο είναι ο μέσος χρόνος αναμονής σήμερα 5, 4,5 5,5 ώρες Μπράβο yeah. Δεν έχει μειωθεί ο χρόνος μέσος χρόνος αναμονής you know Your bed, your bed δεν έχει μειωθεί ο χρόνο μέσο αναμονής. αναμονή. Καλησπέρα. Είναι μαλάκα. Μοστάρτα. Ξέρετε γιατί... πόσο είναι ο ιδανικότερο στον κόσμο μέσω όρο αναμονή επίγοντα. Στον κόσμο. Όχι, δεν είναι στη Σκανδιναβία. Τέσσερι ώρε. Εμεί έχουμε πεντέμιση. Σύμφωνα με τι μελέτε του Υπουργείου, μια μισή ώρα εγώ την χαραμίζω. Είναι ωραία να είσαι στο νοσοκομείο. Είναι να κάτσει μια μισή ώρα παραπάνω από το παγκόσμιο μέσο όρο, δηλαδή η Σκανδιναβία, η Σουηδία, αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη βδομάδα. Οπότε 5,5 ώρε είναι ωραίε. Τι περνά, γεμίζει το χρόνο σου. Τι άλλο θα έκανε, θα πήγαινε στην παραλία να δώσει τα 130 ευρώ, που είναι ικανοπαίδε, 170 στο σχοινιά, ενώ στο νοσοκομείο τόσα δεν δίνει στο κρατικό. Μόλις κάνουν τη διάγνωση πρέπει να τα δώσεις μετά στους γιατρούς ή αν δεν βρει στο κρατικό θα τα δώσεις έτσι κι αλλιώς αλλά γενικώς συμφέρει. Και καλύτερα να είσαι σε ένα νοσοκομείο που έχει ορκοντίνσιον δεν έχει ο βακελισμός, αλλά δεν έχει σημασία περνάς καλύτερα όμως εκεί, βλέπεις και κόσμο έχει μια ένταση αδερναλίνη ενώ στην παραλία και εκεί νοχελικά σε μαστιγώνει ο ήλιος σε ζαλίζει ο ήλιος Πλαδαρεύει. Πάντε να μπεις μέσα στο νερό πλατσαπλούτσα, ξαναβγεις δεν έχει ενδιαφέρον, ενώ εδώ λοιπόν έχουν ρίξει και τους χρόνους όπως ακούσατε τον Άδωνη Γεωργιάδη και όλα αυτά συμβαίνουν στα επίγοντα Πάω μια φορά στον αρχή τους και είναι, λοιπόν, μια κυρία και θα φωνάζει «Α κύριε Υπουργέ, εδώ» «Μα τι έγινε λέω κυρία μου. Περιμένω μου λέει ώρε. Παιδιά, το νοσοκομείο, τα επίγοντα δεν είναι περίτερο. Μπήκα φερετσίχλε φεύγουν. Ήταν χαρούμενοι για τις τρει ώρες, Δεν καταλαβαίνω. Αφώνε για τι τρει ώρε. Λέει, κάποια μου την εντύπωση, θα πάω στο επίγοντο νοσοκομείο. νοσοκομείου, θα πω γεια σα ήρθα, παίξω όλο το νοσοκομείο, θα πω θα τελειώσω, με τα Μα δεν Πρέπει να περιμένει λίγε ώρε. Γιατί πρέπει να περιμένει. Πρώτα να θα λειτουργήσει. Δεν είναι τα Γι' αυτό και λέμε, αν έχεις κάτι απλό, αυτό που στο βαροχιολάγια με επαναλύσεις στην νοσοκομείου είναι το μπλε, μην πηγαίνεις να επίγοντα νοσοκομείο. <σοκοίημα> δεν είναι τα επίγοντα μπήκα, μαλακά. <σοκοίημα> <σοκοίημα> <σοκοίημα> Πάμε μπροστά. Εάν θέλει ο κόσμος αλλαγή, δεν θα τη δει μέσω των ίδιων ανθρώπων. Μόνο με άλλου ανθρώπου. Όχι το Η είναι τελειωμένη. Νομίζω για την κοινωνία είναι τελειωμένη. Τι λέει ο Κασελάκη, ότι ο Τσίπρα είναι τελειωμένο. Θα πάμε στον Τσίπρα. Έχω δύο οθόνε απέναντί μου, πάνω από το κεφάλι του Κίρκου. Το στο ένα είναι ο Μητροπολίτη Παύλο για του ιδιοκτήτε κατοικιδίων και λέει ότι προτιμούν τα ζώα από τα παιδιά. Και έχει γίνει θέμα αυτό. Το βλέπουμε στη μία οθόνη. Μητροπολίτη Παύλο, έτσι λέει. Ε, Σερβιών και Κοζάνη είναι ο Παύλος. Έτσι το τοποθετεί και δίπλα είναι ε, στη Σκιάθο αεροπλάνο, ετοιμαζόταν για απογείωση και πάνω από πίσω από το αεροπλάνο και κάθονται τουρίστες. Το έχετε δει σε πολλές περιοχές του κόσμου και εδώ ε, και με τον αέρα από τις τουρμπίνες, από τη δύναμη εκτινάχθηκαν δύο τουρίστες, πήγανε παραπέρα ίσως και σε άλλο νησί. Ζούνε, αλλά και όλο αυτό είναι θέμα τώρα γιατί... Πώς βρέθηκαν εκεί είχαν πάει να δούνε. Στην ειδική επιλογή δεν πέρναγαν τυχαία, δεν περνά στα 20 μέτρα, 30 μέτρα από το αεροπλάνο. Πήγανε να δούνε και συνέβη αυτό που υπάρχει πιθανότητα να συμβεί όταν κάνει αυτή την ανοησία. Είσαι πίσω από το αεροπλάνο, τα πήρε όλα κάτι θάμνους, κάτι ε, ομπρέλες, αντιλιακά, πετσέτες, αυτά χάθηκαν. Μπορεί να έχουν φτάσει... Στο Σχοινιά, εκεί που είστε στον καναπέ, να σας έρθει καμιά πετσέτα καναντιλιακό στο κεφάλι, να τη Σκιάθο, να ξέρετε. Μπορεί να σας έρθει και τουρίστρια, οπότε τα έχουμε όλα μαζί, δύο σε ένα, τρία, πέντε σε ένα. Ευκαιρία στη χώρα. Αυτές οι δύο θόνες περιγράφουν όλο το παλαβό τη υπόθεση με αυτά που ακούμε τώρα, 130 οι ξαπλώστες, 170, τα επίγοντα ότι έχει πέσει ο μέσος χρόνος και ότι δεν είναι περίπτερο το... Τα επίγοντα του νοσοκομείου, θέλετε να μπαίνετε και να βγαίνετε αμέσω. Υπάρχει κάποιο χρόνο, γι' αυτό και τα βραχιόλια, γι' αυτό και όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα αρχίζει το πιο παλαβό. Μπήκαμε στο πολιτικό. Ακούσαμε τον Κασελάκη να λέει ότι ο Τσίπρα είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Τι λέει ο Κασελάκη, Αν είναι δυνατό να είναι ο Τσίπρα, έτσι όπω τον ξέρουμε, τελειωμένη υπόθεση, το 2025 που ψάχνουμε κάποιον για να χτυπήσει το μυτσοτάκι, και αυτό είναι ο Τσίπρα. Ο καλύτερο. Είναι ένα χαρισματικό, όπω θα ακούσουμε τώρα από τον Στέλιο Κουλούγκλου. Ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω επειδή έχει αυτές τις ειδικές ικανότητες ενός χαρισματικού ηγέτη, μπορεί κάποια στιγμή, επειδή η κυβέρνηση τα έχει κάνει Θάλασσα, να, να πει ο κόσμος να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Και αυτό συμβαίνει με πάρα πολλές χαρισματικές προσωπικότητες, οι οποίες έχουν κάνει μεγάλα λάθη, όπως είχε η περίπτωση του, του Αλέξη Τσίπρα. Ε, ναι του δίνει τη δεύτερη ευκαιρία Τα είχε πάει τόσο καλά στην πρώτη ευκαιρία Και στην πρώτη φορά αριστερά Οπότε χαλάλι, ναι έχει έρθει η ώρα Έχουν οριμά συνθήκες για τη δεύτερη ευκαιρία Ένας είναι ο Κούλογλου που μιλάει έτσι για τον Τσίπρα Ο άλλος είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΟ Ο κύριο Μεϊκόπουλος Βλέπετε επιστροφή του κύριου Τσίπρα Εγώ νομίζω ότι θα παίξει ενεργό ρόλο. Δεν μπορώ να αποκρυπτογραφήσω τις προθέσεις του και πραγματικά δεν θέλω και να διαμεσολαβήσω σκέψεις γιατί δεν ξέρω τι σκέψει του. Δεν είμαι από αυτού του ανθρώπου οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ είτε μιλούν είτε γράφουν για τον ενδεχόμενο. Μπορείτε επιστροφής. να πείτε όμω αν πρέπει να επιστρέψει, την προσωπική σα άποψη. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ένα κεφάλαιο ενεργό, όχι μόνο για την αριστερά στη χώρα, αλλά και για την Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίω κάτι Ο ενεργό ρόλος όμω σημαίνει ότι πρέπει να είναι παράγοντα στα πολιτικά δεδομένα που σχηματοποιούνται στη χώρα. Βεβαίω είναι παγκόσμιο κεφάλαιο ο Ο Τραμπ τον τρέμει τον Αλέξη Τσίπρα. Μην πούμε ότι και στο Λος Άτζελε, όλε αυτέ οι διαδηλώσει από πίσω, έχουν λίγο ένα αίτημα να γυρίσει ο ηγέτης που μια φορά στα 100 χρόνια, όπως είπε Φωτίου παλιά, βγαίνει κοινό ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά τα είπε ο Κούλουκλου, αυτά τα είπε ο Μεϊκόπουλος έρχεται και ο άλλος βουλευτής, ήταν στους ανέλαλα, ξέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ με τις καραμπόλες που γίνονται ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος μας μιλάει για τον ενεργό, όχι άνθρακα, Τσίπρα Λέει και η η ερώτηση, πόσο πιθανό. Ναι, ναι. Άρα είναι υποθετικό το σενάριο. Ναι, δείχνει όμω αυτό το 30%. Όχι αβάσιμο όμω. όχι αβάσιμο, δείχνει και αυτό το θέλω να πω. Η σύμβαση έχει μια. Έχει δείχνει, ότι ότι ενέργος, δείχνει ότι είναι ενεργό. Δείχνει ότι είναι ενεργό και στην ουσία. Mm. Όχι τυπικά. Εσεί θα το βλέπατε ένα αρκετό Αυτή είναι η αλήθεια. Θα το βλέπατε εσεί προσωπικά θετικά. Να σα πω, αρκετό κόσμο τον περιμένει. Αυτή είναι η αρχή. Περιμέντε. Εμείς πρώτοι εδώ να ξέρετε Περιμένουμε πως και πως Τον Αλέξη Τσίπρα Είχαμε χορτάσει 4,5 χρόνια Αλλά δεν μας φτάνουν Γιατί είμαστε ε, ε, βουλημικοί Και θέλουμε κι άλλο Φαντάζομαι και πολλοί κόσμος απ' έξω Και γιατί τον περιμένει Θα ακούσουμε πάλι τον κύριο Κόκαλη Γιατί περιμένουν όλοι τον Αλέξη Τσίπρα Και σε αυτή την προσπάθεια. Περιβαίνει γιατί; γιατί το έχει λείψει. Γιατί βλέπει πιθανότητα yeah. ότι είναι ο μοναδικό ο οποίο μπορεί να σταθεί απέναντι σήμερα mm. στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο οποίο είναι ο μοναδικό ο οποίο μπορεί να εγγυηθεί μια αλλαγή. <Το> μπορεί να σταθεί απέναντι σήμερα mm. στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την προηγούμενη φορά που στάθηκε απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η διαφορά ήταν 23 μονάδε. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία τη χώρα, τον Καποδίστρια και μετά, τέτοια τεράστια διαφορά. Οπότε αυτόν ξαναθέλουν τώρα γιατί είναι αυτό που μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν εξαρτήτω τι είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη, τι έχει κάνει και εκεί. Ο απέναντί του, τη μία φορά έφερε 10 μονάδε διαφορά και την άλλη 23. Οπότε ναι νομίζω είναι ο κατάλληλος πρέπει άμεσα να έρθει χάνονται δευτερόλεπτα λεπτά μέχρι να πάει και μισή σε δέκα λεπτά να ξαναγυρίσει με το που θα εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας στο Μαξίμου θα αρχίζουν τις αμπάνιες και αν η διαφορά τώρα είναι ε, πόσες μονάδε 20 ε, αν τώρα κινείται δημοσκοπικά Νέα Δημοκρατία γύρω στο 25 που κινείται με, το, με την εμφάνιση άμα τη εμφανίση του Αλέξη Τσίπρα έχει γίνει 30 κατευθείαν αυτό πέντε μονάδες έτσι με το καλή μέρα δεν το καταλαβαίνουν νομίζουν ότι αυτό είναι η λύση οκ okay. εμείς τι άλλο να πούμε Α, θα πούμε ότι θα πάμε θα μείνουμε λίγο στον Αλέξη Τσίπρα διότι μίλησε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα συμπόσιο εκείνη και μίλησε, αναγνώρισε ένα λάθος ένα λάθος που είχε κάνει κατά τη διάρκεια της διακυβερνήσεω. Άρα λοιπόν, και ένα κρίσιμο ζήτημα. φρολογία η οποία δεν είναι παρκώς προοδευτική. Και αυτό είναι και... Δι... Να κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου αυτό. Δεν καταφέραμε παρκώς να ακουμπήσουμε το συσσωρευμένο μεγάλο πλούτο όσο κυβερνήσαμε, παρά τις προσπάθειες που κάναμε. Δεν κατάφεραν να ακουμπήσουν το συσσωρευμένο πλούτο. Μα δεν πήγατε στο συσσωρευμένο πλούτο. Ήταν επιλογή. Κοροϊδεύατε την κοινωνία... Είχαν τσιμπήσει και πολύ και τώρα τσιμπάνε πάλι με διάφορα. Αλλά δεν άγγιξε κανεί τον συσσωρευμένο πλούτο. Πώ να τον αγγίξει, αφού υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και προστατεύει το συσσωρευμένο πλούτο, και άμα πα να τον αγγίξεις, έρχεται και σου κάνουν διάφορα. Τότε όμω έλεγε ο Αλέξη. Τα φορολογικά, Λάτε... να πω δύο λόγια. Διότι υπάρχει μια έντονη παραπληροφόρηση ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να Ο ΣΥΡΙΖΑ θα, <laughs> θα φορολογήσει τον πλούτο. Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα τα κέρδη, όχι την παραγωγή και βεβαίω το μεγάλο σωρευμένο πλούτο. Μπράβο! Αλλά δεν τον ακούμπησαν τελικά. Αυτά τα έλεγε τότε. Πριν γίνουνε κυβέρνηση, μετά που γίνουνε κυβέρνηση δεν τον ακούμπισαν και θα μείνουμε λίγο ακόμη γιατί είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκι και είναι και αυτός που είναι ενεργός και περιμένει ο κόσμος. Καταλαβαίνουμε τι παπάτζα έφαγε τότε και περιμένει ακόμη ο κόσμος. Ε, τότε μας έλεγε για τους εφοπλιστ Λοιπόν, οι εφοπλιστές θα πρέπει να ξέρουν ότι και σε άλλε χώρες υπάρχει καπιταλισμός αλλά δεν έχουν 58 διαφορετικές χώρες απαλλαγές και ότι θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εκεί μοντέλα που έχουν και άλλε χώρες με υψηλού δείχτες, μεγάλο εμπορικό στόλο που οι εφοπλιστές συμβάλλουν, δεν έχουν 58 διαφορετικές χώρες απαλλαγές τα, <Τα <στά> ακούς αυτά προεκλογικά και λε, μπράβο έχει δίκιο, σωστό, σωστό είναι αυτό που λέει όντω δεν πρέπει να έχουν 58 φοροαπαλλαγές και του Τσίπρα του δόθηκε δυνατότητα να είναι πρωθυπουργό, ώστε να μειώσει να εξαφανίσει θα έλεγα εγώ τι 58 φοροαπαλλαγές έστω τις 58 να τις κάνει 8 40, κόψει 18 τίποτα από όλα αυτά, θέσπισε μόνιμα, γιατί μέχρι τότε ήταν ανατριετία το αλλάζανε μόνιμα την εθελοντική συνεισφορά, εθελοντική, των εφοπλιστών. Θέλω απλά να σας ευχαριστήσω εισαγγελικά για την απόκρισή σας στο έτοιμα τη κυβέρνηση να εσπίσουμε μια μόνιμη α, συμφωνία θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία, θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία, θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία. Αν και εγώ ήμουνα σαν αυτού που δεν υποσχέσει υποσχέσεις που δεν τις πραγματοποιούσαν, θα ήμουν πλήρω ως αναξιόπιστος. <Συσχελίου> και έχουμε όραμα το σοσιαλισμό. Καλησπέρα, ε, μαλάκα. Thank you, thank you. Ε, σήμερα είχαμε Ξαπλώστρες και Τσίπρα. Νομίζω σχετικό είναι το θέμα και η επιθυμία, ο διακαείς πόθος κομματιού του ελληνικού λαού να γυρίσει ο Αλέξης Τσίπρας για να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη και για να επιτέλου φορολογήσει το πλούτο. Δεν τα κατάφερε την πρώτη φορά αλλά τώρα όμως... Τώρα θα γίνουν όλα κανονικά όπω τα ξέρουμε, γιατί υπάρχουν διαφορέ μεταξύ Τσίπρα που δεν φορολόγησε τον πλούτο και Κυριάκου Μτζοτάκη που δεν φορολόγησε τον πλούτο. Και Γεωργίου Παπανδρέου που επίση δεν φορολόγησε τον πλούτο. Και Αντώνη Σαμαρά, όταν ήταν πρωθυπουργό, που επίση δεν φορολόγησε τον πλούτο. Έχουν οι ορατέ οι διαφορέ, το καταλαβαίνει ο καθένα. Μην κοροϊδευόμαστε. Στη Γάζα συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Ξεκίνησε το ιστιοφόρο. Είδαμε με στο τρίμερο τι ακριβώ κάνανε οι Ισραηλινοί. Περίπου αυτό που αναμενόταν. Και με μια απαγωγή το εμπόδισαν. Ε, την Πέμπτη ξεκινάει και από την Ελλάδα και από άλλε χώρε ένα κομβόι ειρήνης, αλληλεγγύης Άνθρωποι θα προσπαθήσουν να μπορέσουν μέσα στην έρημο και θα προσπαθήσουν μέσω τη Ράφα. Είναι η πόλη που είναι στα σύνορα Αιγύπτου-Γάζα. Να μπουν μέσα στη Γάζα όσο πιο βαθιά μπορούν να πάνε για να δείξουν στους εκεί ανθρώπους ότι η ανθρωπότητα νοιάζεται, είναι δίπλα, αγανακτή με όλο αυτό που γίνεται, με το σύγχρονο Auschwitz που το βλέπουμε δίπλα μας. Ε, το παρακολουθούμε, ε, θα υπάρχουν και Έλληνες, 200 νομίζω Έλληνες, θα προσπαθήσουν να μπουν μέσα, οπότε να μείνουμε λίγο σε αυτό. 11 με 20 Ιουνίου ταξιδεύουμε στο Κάιρο μαζί με 2.000 ακτιβιστές ακτιβιστέ και ακτιβίστρες από όλο τον κόσμο. Θα βαδίσουμε στα σύνορα με τη Γάζα για να απαιτήσουμε να σταματήσει η γενοκτονία και να ανοίξει η ανθρωπιστική δίωδο. Κατευθυνόμαστε προ τη Γάζα από ξηρά, αέρα και θάλασσα. Μαζί με το Freedom φιλωτήλιακο Αλίσιον και το καραβάνι Σουμούτ, κατευθυνόμαστε στα σύνορα τη Γάζας για να σπάσει ο αποκλεισμό και να σταματήσει η γενοκτονία. Το να μιλά και να δραστηριοποιεί για τη Γάζα σημαίνει αποκατάσταση τη ιστορική αλήθεια. Σημαίνει ότι επιτέλου θέλει να βρει ειρήνη ένα μαρτυρικός λαό στον τόπο του. Θέλουμε να σταματήσουμε να παρακολουθούμε σε ζωντανή εξέλιξη μια γενοκτονία. Η πορεία προς τη Γάζα είναι μια παγκόσμια έκκληση ειρήνη, ανθρωπιά και δικαιοσύνη. Θέλουμε ο Παλαιστινιακό λαό να ζήσει με ειρήνη επιτέλου στον τόπο του. Είναι το σποντάκι που έχουν βγάλει και θα ακούσουμε τον Πάρη Λαυτσίνγκ και το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή τη Γιαμαλή στο Omega. Σε λίγες μέρες θα φτάσετε εσείς στην Αίγυπτο και θα επιχειρήσετε να φτάσετε στη Ράφα και να σπάσετε τον αποκλεισμό. Αυτές οι εξελίξεις σε Προφανώ και μα φοβίζουν έτσι, και νομίζω ότι το φόβο του πάμε συλλογικά. Ε, η ελληνική αποστολή μετράει 200 ανθρώπου αυτή τη στιγμή. Έχουμε μαζί μα γιατρού, ακτιβιστέ, καλλιτέχνε, συνδικαλιστές έχουμε βουλεύτριε του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτέ. Κόσμο που νοιάζεται, αλλά νομίζω ότι πάνω από όλο αυτό που θα πάρουμε μαζί μα στην Αίγυπτο, που θα κουβαλάμε στι αποσκευέ μα, είναι το κοινό αίσθημα ολόκληρο του ελληνικού λαού, ο οποίο στέκεται αταλάντευτα και διαχρονικά στο πλευρό τη Παλαιστίνη, σε αντίθεση δυστυχώ με την ελληνική κυβέρνηση, η οποία. Είναι στη λάθο πλευρά τη ιστορία. Συνεχίζει και στηρίζει το κράτο του Ισραήλ, συνεργάζεται οικονομικά, στρατιωτικά, εμπορικά και αυτό το καθιστά δυστυχώ συνένοχο στη γενοκτονία που συντελείται αυτή τη στιγμή. Όχι στο όνομά μα, δεν θα είμαστε συνένοχοι στη σφαγή και στη γενοκτονία. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι το μήνυμά μα όλο τον κόσμο. Την ίδια ώρα που Έλληνες και άλλοι θα πορεύονται και θα προσπαθούν να μπουν εκεί, εδώ στην Αθήνα, στο Λικαβιτό. Το Σάββατο και την Κυριακή είναι η συναυλία με τίτλο «Μέσους Ανθρισμένους Κήπους», συναυλία της Νατάζης Μποφίλης του Θέμη Καραμουρατίδη για τον Μίκη και με αφορμή και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Γίνεται στον Λυκαβητό, έχουν μείνει κάποια αισθήρια, σπέψετε όσοι θέλετε, είχε παρουσιαστεί πέρυσι στο Ηρώδιο. Και θυμάμαι πάντα το Μίκη Θοδωράκη με παλαιστινιακό μαντίλι. Είχε και ιδιαίτερη σχέση με τον Γιάσερα Ραφάτ, είχε γράψει και τον ύμνο της Παλαιστίνη, Αλλά υπάρχει και υπάρχουν αρκετέ εικόνες με τα παλαιστινιακά μαντίλια που φορούσε τότε, πάντα αλληλέγγυος σε τέτοια θέματα, όχι μόνο για τους Παλαιστίνους και για κάθε γωνιά του κόσμου που υπήρχε καταπίεση, ανελευθερία, δίκιο, έτοιμα για δίκιο. Πάντα ο Μίκης Θοδωράκης ήταν εκεί και πάντα η μουσική του Μίκης Θοδωράκη, αυτό που μας έχει μείνει, είναι για αυτά τα κουμπώνη σε αυτά τα θέματα, σε αυτές τις διεκδικήσεις. Οπότε, εμείς θα είμαστε στο Λυκαβητό, όλο αυτό είναι μια μουσική διαμαρτυρία, μπορεί να τη δει κανείς και έτσι, για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, τραγούδι τώρα από τις πρόβε όπως θα τραγουδηθεί το Σάββατο. <Γυκλώδη> η αγάπη μου πεθαίνει και με στα μάτια την κοιτώ μόλις ανασένει Γεια <Γυκλώδη> σας περβόλια, γεια <Γυκλώδη> σας ρε ματιές Γεια σας φίλα και γεια σας αγκαλιές Γεια σας οι κάβοι, κύξαν τη γυαλί Γεια σας οι όρκοι, οι παντοχοί Γεια σα δική ξανδιαλή. Για σασίω και φαντοτηθεί για Δεν είναι απλή συναυλία, Δεν θα είναι απλή συναυλία, αυλή όπω δεν ήταν και πέρσι απλή συναυλία, Είναι μια δόνηση, μια εμπειρία να το πούμε έτσι. Όλοι οι Θεωρασικοί. Αλλά και όσοι δεν γνωρίζουν το μην θεωράκι νεώτερο. Πέρσι που χανέφησε το ηρόδιο πολύ θερμά. Δήλωσαν ότι του άγρισαν το ένιωσαν, δεν γίνεται ακούστε εδώ την Ποφίλου πως, πως το μεταδίδει και πως το βγάζει όλο αυτό τη φωνή της, τα παιδιά όλοι πάνω που είναι εκεί, η ενορχιστρώση του Θέμη Καραμουρατή, τη σκηνοθεσία του Άγγελου φίλου. οπότε όλα αυτά, Σάββατο και Κυριακή λοιπόν στο λικαβιτό έχουν μείνει κάποια ιστήρια ακόμα, όποιος ενδιαφέρεται θα είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνία, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτο μέρος και εδώ είμαστε. Ελά, Αποστολή. Ελά. Ο Ναφικό. Ελά, Μωρό. Λοιπόν, όπω ξέρει και σου, έχω ξαναπεί, είμαι ηλεκτρολόγο στα καράβια. Δεν είμαι μηχανικό. Πάπα, πάπα, θα μα αλλάξει τα φώτα, δηλαδή. Ναι, ό,τι μπορώ κάνω. Έχω να πω το εξή. Όπω είδα εγώ τα κομμένα, τα καλώδια εκεί με τα κλιματιστικά τη μαλαϊκή που λένε τα παλικάριια εκεί πέρα. Έχω να πω δύο πράγματα. Τα καλώδια, όταν κοπούν και έχουν φορτίο, δηλαδή έχουν ρεύμα πάνω του, θα μαυρίσουν στην άκρη. Θα κάνει ένα μπαμ γερό. Όταν πάντα το κόψει έτσι με φορτίο. Και θα ρίξει και κάποιο ρελέ, κάποια ασφάλεια. Εγώ λέω τώρα την εικόνα όπω την είδα. Είτε αυτό θα γίνει. Είτε θα κοπεί το καλώδιο και θα είναι φρελκο κομμένο, φαίνεται, το χαλικό θα γυρνεί. Αν έχει περάσει πολύ χειρό, ο γαλκόστά θα έχει το ξεδοχή. Θα έχει πρασινεί, το πράσινο του χαλκού αυτό. Ξέρω. Ωραία. Ήταν πράσινο και κομμένα χρόνια αυτά τα καλώδια που δείξανε. Αυτά που λέει στον επαγγελισμό, λέει για ταρκοντήσει. Ναι, για τρακοτήρια στον επαγγελισμό. Έτσι πω το δείξανε. Ε, χρόνια δεν το είχαν πάρει, χαμπάρι. Χρόνια λέγανε στου ασθενεί Είμαστε το καλύτερο νοσοκομείο, το ομορφότερο νοσοκομείο. Έραμε να πω. Το ομορφότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα γίνει το επαγγελμα. Αλλά το γαμίζει κάποιο έχει μικώσει, δεν δουλεύει. Ήλενε δουλεύει. Καλά είναι κληματικό. <δε ξαναώνα> Παιδί μου κορυδεύουν την κοινωνία τώρα λέει ο Άβουνις το πιο ωραίο και η έργα πατέρα. Πας μέσα πέρσι <said> τα είδα από κοντά. Όλο το καλοκαίρι ήταν με ανεμιστήρες στα δωμάτια. Έναν ανεμιστήρα για πέντε κρεβάτια. Ακριβώς. Άμα δούλευε. <totas> Γιατί κάποια στιγμή και εγώ το κιόνοστιμα. Παρόλο να σα <στοί> κοροϊδεύουν. Κανονικά. Ε, εντάξει, βέβαια για να γίνει ομορφότερο τέλει και θυσίε. <στοί> Εκόβει κάπου κερδίζει αλλού. Δηλαδή, είναι ωραίο δεν ανάγει να είναι και λειτουργικό, είπε είναι <στοί> όμορφο. Θα γίνει όμορφο, αλλά δεν. χρειάζεται. Ναι, Είπε όμορφο, <στοί> άμα είναι κούκλα, είναι κούκλα. Η κούκλα είναι φωτογραφία. <στοί> Άλλο η το. Και μα δεν έχει γιό, ακόμα καλύτερα. <ουσία>, για τρίτο είναι ούτεπική ενέργεια. Αν μπει στο νοσοκομείο το ξέρει ότι αν μπει δεν είναι καλά τα πράγματα. Θε γιατρό για να σου το πει, να πάρουμε χειρομάτι. στο άσχημο το ιδιωτικό, να πληρώσει που να έχει. Κι όταν να περιμένεις και μαλακίες Εφημερεύει κάθε μέρα Αυτό εφημερεύει κάθε μέρα Μερίστε. Τι σιχάματα ρε που τι σιχάματα. Σας παρακαλώ δεν θα ήθελα Γεια σα, Τσολιά μου. Για χαρά. Τι κάνει, γλυκέ μου. Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά, μωρέ. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε προσβάσει, γιατί θα ήθελα να κάνω κράτηση για ένα δωμάτιο στον Ευαγγελισμό για 15 Αυγούστου. Ευαγγελισμό resort Η θεραπεία, όπω ποτέ πριν. Πόσα άτομα. Θα είμαστε δύο ενήλικε και ένα παιδί. Θα πάρτε μαζί και το πετσί σα στο δέρμα, γιατί δεν είναι. Πρέπει να ξεπετσιαστεί για να αντέξει εκεί, χωρί τη δροσιά. Ο, κοίτα, κάτι θα κάνουμε, αλλά τουλάχιστον να προλάβουμε το Ριζόρτ. Το Ριζόρτ θα το προλάβετε, εντάξει, να Α πω, δύο άτομα είπε και το παιδί. Ναι, ναι, δύο άτομα και Πόσο ναι. είναι το παιδί Είναι ανήλικο. Πόσο. Πέντε. Πειράζει να κοιμηθεί σε ράτζο το παιδί. Αντί καλύπτω. Δεν βγαίνουμε, μάνα μου, δεν βγαίνουμε τώρα. Θα κάνουμε τέτοια. Και δεν έχουμε double, μπέντε, έχουμε δύο single, σύγκριμ, όμω, σχολητά. Έχουν κάγκελο ανάμεσα, πειράζει. Και τα σαμβολευτούμε. Απλά θέλουμε να κλείσουμε για γενικό και κάπου παγκοσμίω. Παρεμένου είναι παιδί. Σε κιαιό στο 6 δεν χρειάζεται πια. Έκαλε, τι να το κάνουμε. Θέλουμε για γενικό και κάπου, παξανικέ, μαγνητικέ, τέτοια και το κόστο αν είναι. Α θέλετε και γιατρούς. Όχι αγάπη. Μου. Έχουμε το ιζόποτε μου. Δεν είναι εξοπλισμένο. Ε, μα θέλει με Μέχρι πρωινό, άμα θέλετε φρυγανιά με τσάι. Α, θα έχει πρωινό. Να μην φέρω από το σπίτι μου δηλαδή. Αυτό πάλι. το, φρυγανιά με τσάι. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Ω, θα μπορέσουμε να βολευτούμε δηλαδή. Κάτι θα κάνουμε. Ελά. Γνωρίζω ή μάλλον ξέρω πού τα βρίσκει ο Γιώργιάδη τα 3 ευρώ. Που? Έκανε εξέταση. Αξονική εγγεφάλου, αξονική κάτω από χιλιάδε. Και αξινογραφία τώρα Και στα 3, 3 ευρώ. Ρωτάω τις νοσοκομεία. Τι είναι αυτά, μου λένε είναι τα 3 ευρώ του Γιώργιάδη. Να το να Από εδώ τα πέντε λεφτά έχει όλα αυτά που έχει πιάσει. Κάττα τσέπη τώρα. Ε. Για μα το κάνει. Μπράβο, άδον, εμπουργέ, Έχω και στοιχεία. Θα βάλω, φωτογραφία όλα αυτά. θέλει, του. Εντάξει τώρα, και τα νοσοκομεία... Είναι σαν το σούπερ μάρκετ, α πούμε. Έχουν τι τιμέ σύμφωνα με όσο μπορεί ο Έλληνα να πληρώνει. Λυπάμαι. Πουλάμε τόσο ακριβά όσο αντέχουν να αγοράζουν οι Έλληνε. Όσο μπορεί και δέχεσαι να πληρώνει, θα το τρώω. Φάτο. <Καισίλυνο> Κακό έκοψε και στι τράπεζε την προμήθεια. Κακό. Τόσε αξιονικέ την ημέρα που κάνει ο κάθε ασφαλιστή μιλάμε για πόσε φλιάδε εδώ την ημέρα. Κανεί <Καισίλυνο> αυτά τα τρία ευρώ, Γεωργιάτη. Καλά, έμορφε και τι θα τα έκανε τώρα. Άμα μπει στο νοσοκομείο τελειωμένη υπόθεση, τσί στον τάφο θα τα πάρει τώρα. Πέντε <Καισίλυνο> πάνω, πέντε γάμισε. Γάμισ Excuse me. Τζατζίκι, δεν γύρω ως, you did with τζατζίκι Μουστάρντας Μουστάρντας έχει μάθει κάποια ελληνικά Do you know any word in Καλή καλησπέρα Μαλάκα No, no, no, No, no, this, δεν πρέπει αυτά να λέγονται Σε αυτό το τόπο, το μουστάρντος περνάει Πάνε νομίζω. Το μπαγκο είναι ο Δήμαρχο Αθηναίων, ο κύριο Δούκα, ο οποίο παράγει έργο, αφού δεν βγήκε στο Πασόκ πρόεδρο να τον έχουμε πρωθυπουργό. Χάνει όλη η Ελλάδα, αλλά κερδίζει η Αθήνα. Και συγκεκριμένα κερδίζει και η ψέλη. Τώρα, σε ποιον τομέα κερδίζει η Αθήνα. Είχαμε βάλει να, μέσα από το πρασίνισμα να μειώσουμε την αισθή θερμοκρασία κατά 5 βαθμού Κελσίου. Κάποιοι τότε το είχαν κάνει και viral. Έγινε. Θα είχε σ... ακουστεί κάπω Και ακόμα. Ναι. Λοιπόν, το. Ήρθανε από το ε, CNN, έγινε κεντρικό και στην Αμερική, ότι είναι μία από τι θερμότερες πρωτεύουσε στη Νότια Ευρώπη, η Αθήνα, και τι κάνετε για τη μείωση τη θερμοκρασία. Mm -hmm. Διότι έρχονται τουρίστες, 10 εκατομμύρια περιμένουμε φέτο, συνολικά, και θέλουν να αισθάνονται ότι θα είναι βιώσιμη η Αθήνα και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και άρα φυτέυονται δέντρα, και άρα πρασινίζεται η και άρα φτιάχνετε γραμμικά πάρκα που φτιάχνετε, φτιάχνετε κρεμαστού κήπου που τώρα στο σεράφιο. <Τι> Ήταν η Βαβυλώνα αλλά είναι και η Αθήνα σιγά σιγά βάζει τους κρεμαστού κύπους και όλα αυτά μειώνουν τη θερμοκρασία. Είναι αισθητό το καταλαβαίνει όποιος πηγαίνει στο κέντρο της Αθήνας έχει μια δροσιά, ε, ε, θες κάτι παραπάνω λίγο τσιμέντο για να ανέβει θερμοκρασία. Κρυώνεις, ειδικά το βράδυ κρυώνεις. Ειδικά οι κάτοικοι τη Κυψέλη είναι πολύ άτυχοι. Στην Κυψέλη, για παράδειγμα, που είναι μια περιοχή, είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ευρώπης. Mm -hmm. Ψάξαμε και βρήκαμε και είχε στην Αλεπότριπη ένα πολύ μικρό σημείο, όπου ήταν και νό. Στην πραγματικότητα το χρησιμοποιούσαν για παρκάρισμα. Και εκεί φτιάξαμε ένα μικροδάσος, με σκοπό να αλλάξει το μικροκλίμα στην περιοχή, κατά 5 με 7 βαθμούς Κελσίου, εστή θερμοκρασία, στη είναι την περιοχή και με αυτόν τον τρόπο, Φτιάχνουμε και άλλα δύο μικροδάση τώρα, προσταθούμε με τέτοιες παρεμβάσει και με γραμμικά πάρκα που ενώνουν τους λόφους και θα φέρνουμε δροσερό αέρα από τους λόφους στο κέντρο της πόλης, να αλλάξουμε τη συνθήκη. Εσκιμόη, οι κάτοικοι της Κυψέλη. Έφτιαξε σε μια μικρή γωνιά γιατί η Κυψέλη δεν έχει, ούτε πεζοδρόμια. Ούτε δεντράκια αυτά, το ένα το πένα που είναι η ρίζα του δέντρου. Βρήκαν ένα δασάκι, ένα, ένα οικόπεδο που ήταν πάρκι στην Αλεπότριπα πάνω, το φύτεψε και έχει πέσει όπω ακούσαμε το Δήμαρχο η θερμοκρασία σε όλη την Κυψέλη, 5 με 7 βαθμού. Δηλαδή τώρα τι έχουμε χθε που είχε ζέστη 35, εκεί είχαν 28-29. τυχεροί Οι κυψελιώτε γιατί ο Δούκα κάνει έργο. Τσακ, μπαμ, το έλεισε το. Το θέμα τόσο γρήγορα, τόσο αποτελεσματικά μαζί με τα άλλα τα μικροδάση θα γίνει η Αθήνα βόρειος πόλος, κανονικά όμως, για να αναδροσιζόμαστε όλοι. Φαίνεται, είναι αισθητό αυτό που λέει εδώ ο Δήμαρχος, δεν κοντράρει στη λογική και στι ζωέ μας. Είναι αισθητό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Τέλεια όλα αυτά, γιατί σήμερα είναι 10 Ιουνίου του 2025. 10 Ιουνίου του 1944 είχαμε μια από τις μεγαλύτερε θηριωδίες του ναζισμού, στη χώρα μας βεβαίω και η θηριωδία αυτή η φρικοδία του ναζισμού έχει όνομα και λέγεται Δίστομο Το μάθατε τι έγινε στις 10 Ιωνίου το Δίστομο κατήτησε σωστό με το ταφείο. Οι Γερμανοί μας φάξανε σκοτώσανε τον κόσμο Ακούς μανούλες να πολλούν να κλαίνουν για τα παιδιά τους Βλέπεις τις χείρες να να κλαίνουν για τους άντρε.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 Όσο πειροχάρο που λέγουν ιστορία. Πεύρωτα ο πατέρας μου, φώναζε, Ωχ, Παι, παιδιά μου, βοήθεια. Ποιο να σώσετε, ήταν έτσι, αν άσκηλα. το πατέρα μου κάτω, η κυρία πει: και το κάραφλο εδώ. Όλα αυτή τη νύφη μου. Και φεύγει, τα μυαλό τη πήγαν στον τοίχο. Και πήρε και το παιδί τη, το Γιάννη, το λέγανε, 8 χρονών και Εκεί ο νευοκού, είτε, μα τα φωτισπή, πήρε το κεφάλι, να που αυτή ήταν έγκυος, που κι εγώ. Και αυτή ήταν νεκρή, αλλά πηδούσε η τη, ήταν έγκυος. Επειδή ήταν ζωντανότομο. Εγώ φορούσα η μάνα δύο χρόνια πιο μπροστά και φορούσα μια μάδα ρόμπα. Ήταν κατακόφινη από το και έκανα έτσι, να πέφνει τα οι κρέμες, σαν κουρκούτια πάνω. Σα μιλάω ειλικρινώς, δεν ακουγέτανε τίποτα δεν πολύ ήταν τίποτα ψυχή από τις πολλές φέρε και τα πουλιά ακόμα είχαν εξαφανιστεί. Αφού βγήκαμε έξω στον κεντρικό δρόμο να δούμε τι γίνεται ακούσαμε μια φωνή έφυγαν οι Γερμανοί άρχισε μια βοή μέσα σε όλο το χωριό σαν ένα μελίσι φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή Τρέχω προς την κάτω πλατεία, είχαν βάλει φωτιά σε κάποια σπίτια, έπεφταν τα αναμένα κάρβουνα στο δρόμο και εγώ κοίταζα ψηλά να δω μήπως αυτά τα κάρβουνα πέσουν πάνω μου και με κάψουνε. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό. Έσκυψα να δω τι ήτανε και ήτανε δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί. Κοιτάω δίπλα ήταν και οι γονείς τους σκοτωμένοι. Για να μην ξαναπεράσω από το δρόμο που ήταν τα δύο κοριτσάκια, οι φίλες μου και οι γονείς τους σκοτωμένοι, πήγα από τον κεντρικό δρόμο. Εκεί πια κι αν ήταν γεμάτος πτώματα. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Τρελαμμένοι έφτασα κοντά στο σπίτι μου, στη γωνία ακριβώ. Βλέπω μέσα σε μια αυλή δύο ηλικιωμένους σκοτωμένους και την κόρη τους, η οποία έβγαζε έναν άσπρο και κόκκινο φρόπο το στόμα. Τρελαμμένοι φτάνω στη βάνα μου, της λέω το θείο τον σκοτώσανε. Και το δίσκο μου είναι γεμάτο σκοτωμένο. Την άλλη μέρα που αρχίσαν και θάβανε του νεκρού, δεν ξέρω αν έχετε ιδέα ότι λύνεται το φαλό που λένε. Τη γιαγιά μου από τα κλάματα, από τι φωνέ, λύθηκε ο φαλό τη. Και έτρεμε, δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου. Και έβγαλε το μπαντήλι από το κεφάλι, έδεσε την κοιλιά τη και έχωσε τα παιδιά τη. Σε ένα τάφο έχωσε την κόρη τη, το γαμπρό τη και το παιδί Και στι δίπλα, στο άλλο τον τάφο, έχωσε την αδερφή τη, τον πατέρα τη και την αδερφή της πάλι από εκεί πέρα. Οι Ναζοί περικύκλωσαν το χωριό και σκότωσαν 104 άνδρες, 114 γυναίκες, μέσα σε αυτούς 45 παιδιά και 20 βρέφη. βρέφοι. Ε, το, σαν σήμερα, 10 Ιουνίου του 1944. Εγώ που το θυμάμαι τότε, δεν έχει ξαναβρει την ηρεμία του και το χρώμα του. Ακόμα πέρασαν χρόνια που οι λεκέδες από το αίμα δεν έβγαιναν από τα πατώματα και αναγκαζόντουσαν να ζούνε οι άνθρωποι και να βλέπουν το αίμα του παιδιού τους, του γονιού τους, του εγγονού τους και να το πατάνε. Δεν είχαν και την οικονομική δυνατότητα να αλλάξουν τα πατώματα. Τα περνάγανε με κίτρινο χρώμα, τι τα κάνουνε. Αυτοί οι σκούροι λεκέδες εξακολουθούσαν να μένουνε. Αυτό είναι από τις πρόβες για τις παραστάσεις Σάββατο και Κυριακή Στο Όλοι καβιτό να τα σαποφίλιο, τα είπαμε και πριν Καρμουρατίδης και μια απλή ωραία παρέα καλλιτεχνών Με άποψη, με θέση, στα πράγματα, με φρεσκάδα, με ταλέντο Με αισθητική και με έγνοια για όλα αυτά που γίνανε σε αυτόν τον τόπο Με όλα αυτά που γίνονται σε αυτόν τον τόπο, πολύ βασικό Και με όλα αυτά που γίνονται στη γειτονιά και παντού Και είναι πάρα πολλά αυτά που γίνονται στη γειτονιά και παντού. Δεν είναι σωστά, δεν είναι δίκαια, οπότε λογικό να σε βγάζουν εκτός. Και η τέχνη, το τραγούδι, ειδικά ο το Θοδωράκης, είναι μια καλή απάντηση σε όλα αυτά, μια καλή υπενθύμηση για όλα αυτά και μια καλή κατεύθυνση. Για όλα αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λαό. Μας πάει στο διαφημιστικό πακέτο. Αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα. Αύριο. Γεια σας.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 Είτε θα κοπεί το καλώδιο και θα είναι κομμένο. Φαίνεται το χαλκός θα γυαλίζει Αν έχει περάσει πολύ χαιρό, ο χαλκός θα έχει το θα έχει πρασινίσει το πράσινο του χαλκού αυτό. Ξέρω. Ωραία. Ήταν πράσινο και κομμένα χρόνια αυτά τα καλώδια που δείξανε. Αυτά που λες στον ευαγγελισμό, δεν λέει για τερκοντήσιον Ναι, για τερκοντήσιον στον Ευαγγελισμό Έτσι όπω το δείξανε ε, χρόνια δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Χρόνια λέγανε στου ασθενεί το καλύτερο νοσοκομείο, το ομορφότερο νοσοκομείο. Παίρομαι να πω. Το ομορφότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα το ευαγγελισμό. Αλλά το γαμι... κάπου έχει μπουκώσει, δεν δουλεύει. Ή λέγανε δουλεύει. Είχι, Περίμενα, μου ξέρουμε την κοινωνία. Τώρα λέει ο Άδουνε το πιο ωραίο και η, η πατέρα. Πα μέσα. Πέρσι τα είδα από κοντά. Όλο το καλοκαίρι ήταν με ανεμιστήρε στα δωμάτια. Έναν ανεμιστήρα για πέντε κρεβάτια. Ακριβώ. Δηλαδή... Άμα δούλευε. Αυτό δηλαδή... Γιατί κάποια στιγμή και εγώ τον και ο ανεμιστήρα. Αυτό μα κορυδεύουν. Κανονικά. Εντάξει, βέβαια για να γίνει ομορφότερο θέλει και θυσίε. Κόβει κάπου, κερδίζει αλλού. Δηλαδή είναι ωραίο, δεν να είναι και λειτουργικό. Είπε είναι Α, όμορφο. Θα γίνει όμορφο, αλλά δεν Καμα δεν έχει για ακόμα καλύτερα. Για τρίτο είναι οτοπική ενέργεια. Αν μπει στο νοσοκομείο το ξέρει ότι αν μπει δεν είναι καλά τα πράγματα. Θε γιατρό για να σου να πάρουμε χειρομάτι. Να άσκημο, το ιδιωτικό, να πληρώσει που να έχει. Το ιδιωτικό έχει γιατρού, όλα κι όλα. Και ούτε να περιμένει εφημερίε και μαλακίες, εφημερεύει. Εφημερεύει κάθε μέρα. Αυτό, κάθε μέρα. Τι σιχάματα, ρε, που... Τι Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.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 Πω δύο άτομα, επίση και το παιδί. Ναι, ναι, δύο άτομα Πόσο είναι, παιδί. είναι το παιδί, Είναι ανήλικο. Πόσο πέντε. Πειράζει να κοιμηθεί σε ράτζο το παιδί. Αντί καλή τώρα. Δεν βγαίνουμε, μάνα μου, δεν βγαίνουμε τώρα. Θα κάνουμε τέτοια. Δεν έχουμε double bend, έχουμε δύο single bend όμω κολλητά. Έχουν κάγκελο ανάμεσα, πειράζει. Κοίτα, θα βολευτούμε. Ε, απλά θέλουμε να κλείσουμε γενικό πια κάπα. Παντρεμένη με παιδί, έτσι και αλλιώ το σεξ δεν χρειάζεται πια. Δεν καλέ, τι να το κάνουμε. Θέλουμε για γενικό πια κάπα, ξανικέ, μαγνητικέ και το κόστο αν είναι Α θέλετε και γιατρού. Όχι, αγάπη μου, έχουμε το resort Δεν είναι εξοπλισμένο. Ε, μαθαίνουμε Μέχρι πρωινό, άμα θέλετε φρυγανιά με τσάι. Α, θα έχει πρωινό. Να μην φέρω από το σπίτι μου. δηλαδή. Αυτό, το φρυγανιά με τσάι. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Ω, θα μπορέσουμε να βολεκτούμε δηλαδή. Κάτι θα κάνουμε. Αποσχόλη. Γνωρίζω ή μάλλον ξέρω πού θα βρίσκει ο Γιώργιάδη στα 3 ευρώ. Που? Έκανε εξέταση. Αξονική εγκεφάλου, αξονική κάτω από χιλιάδε. Αξιολογία τώρα Και στα 3, 3 ευρώ. Ρωτάω τις νοσοκομεία. Τι είναι αυτά, μου λένε είναι τα 3 ευρώ του Γιώργιάδη. Να το να Από εδώ τα φέντα λεφτά. Και όλα αυτά που έχει πιάσει. Κάθε δεν παίρνει τώρα. Ε Για μα το κάνει. Μπράβο, άδον, εμπουργέ, Έχω και στοιχεία. Θα το βάλω φωτογραφία όλα αυτά. τη Εντάξει τώρα και τα νοσοκομεία...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 Estos niños venimos a este caso, Lucalá.